όχι απαραίτητος ως εχθροί, μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η Ζηρά Ναζατέλη. Ιστορία δέκατη. Το πουλί και το ψίχουλο. Η ομίχλη έπεφτε και ξαναέπεφτε πάνω από την Γούλγη Και όταν για λίγο διελυόταν ένα χαλακτερό φως έβγαινε μέσα από το σκοτεινά σύννεφα ένα κρύο χειμωνιάτικο φως που σε άφηνε να δεις μερικά στρέμματα πιο πέρα και αυτό το πιο πέρα ήταν συχνά η νέα ομίχλη που σχηματιζόταν πάλι και ξαναπλησίαζε Η φεβρονιά έχανε και την αγριάδα της σε αυτό το μέρος όχι μόνο την ηρεμία της Δεκατέσσερις ημέρες είχαν περάσει που ο ούτε γυρνούσε, ούτε μαντάτα του έφταναν. Μισός μήνας αφού του έφυγε με το άλογό του για να βρει την αδερφή του Ιουλία και όλα μέχρι στιγμής έδειχναν πως προτιμούσε να χαθεί και ο ίδιος παρά να μην την έβρει. Είχε βαρύνει όλη της η διάθεση, όπως και το σώμα της Και περνούσε αρκετές ώρες της ημέρας σε μια κουζίνα Με μαύρο χωμάτινο δάπεδο Και τέσσερα πέντε σανίδια, ριγμένα εδώ και εκεί Για να πατούν σ' αυτά οι άνθρωποι Και να υποτάσσεται κάπως η υγρασία Όχι επίφοβοι πια Και μάλλον ανεπίφθονοι Χωρίς την κορμοστασιά του ησύχιου δίπλα της Καθόταν σε ένα σκαμνί κοντά στο τζάκι Σε μια λευκή προβιά που είχε φέρει κατά τυχη Από το δικό της σπίτι Και την έβαζε πάνω στο σκαμνί Κι όσο ρουφούσε τον καπνό Από τα φτωχά τσιγάρα της Άλλο τόσο ο καπνός την ρουφούσε Κανείς δεν της έλεγε τίποτα Πότε πότε Για να μειώσει ίσως τις όποιες εντυπώσεις Είχαν δημιουργηθεί εις βάρος της, Ζητούσε από την προγονή της Εφθαλίτσα να της δώσει να κρατήσει το μωρό, ένα αγοράκι δέκα μηνών που την κοίταζε με γουρλωμένα μάτια ή τη ζητούσε κλωστή και βελόνες για να του πλέξει μερικά τερλικάκια. Εκείνα τα τερλικάκια, κοντές μωρουδίστικες κάλτσες, ήταν σαν το γεφύρι της άρτας. Την ημέρα τα έπλεκε, κόντευε να τα τελειώσει, μα τη νύχτα κάτι γινόταν... Και το πρωί τα ξανάρχιζε Ούτε η ευθαλίτσα της έλεγε τίποτα Απέθεδηκε κάθε συζήτηση μαζί της Πράγμα που ήταν πολύ λιγότερο συνταρακτικό Από το να προκαλούσαν πάλι μία την άλλη για διχόνιες Μα ίσως το ίδιο λυπηρό Σχεδόν το ίδιο και ολοκοίταζε την ξύλινη πόρτα που βρισκόταν δύο σκαλοπάτια πιο πάνω από το δάπεδο της κουζίνας μια πόρτα με ένα μεγάλο μάτι κάτω αριστερά από που μπενόβγαινε με πολύ άνεση μια μαύρη γάτα η Νίνα αλλά και ένα κίτρινο μικρό σκηλί ο Νίνο, που κι αυτά τις περισσότερες ώρες τους τις διέρχονταν στην κουζίνα πότε κάτω από το τραπέζι πότε πίσω από μπερδέδες και πότε ανάμεσα στα δικά της πόδια. Τα χάζευε. Περνούσαν το ένα δίπλα στο άλλο σε αντίθετες φορές. Η ουρά της Νίνας λιγόταν σαν πρωινή δόξα στη μουσούδα του Νίνου και του Νίνου στην δικιά της, αυτό όσο να κουραστούν ή να τα κλωτσήσει κάποιος, ή στρώνονταν σε κάποια απόμερη σανίδα και έκαναν τόσες αγάπες και παιχνίδια μεταξύ τους, τόσο απέκρουαν την παράδοση που τα ήθελε να αλληλοτρώγονται μονάχα, που η Φευρονία περίμενε από ώρα σε ώρα να τις φέρουν για συντροφιά σε αυτήν την πλήξη και κανένα γατόσκυλο. Κατά τα άλλα, η ίδια η πόρτα σπανίως άνοιγε, εκτός κι αν έμπαινε ή έβγαινε κάποιος που δεν χωρούσε από εκείνη την τρύπα όπως τα κατοικίδια. Δεν την άνοιγαν ούτε μετά τα γεύματα, όταν το πάτωμα γέμιζε ψίχουλα, φλούδες και ψαροκόκαλα και έπαιρνε η Ευθαλίτσα ή κάποια άλλη μια σκούπα από Σπάρτα και φρακ-φρακ τα έσπροχνε με διάση όλα προς τη φωτιά. Όχι πως σηκωνόταν σύνεφο η σκόνη και έμπαινε στα ρουθούνια της, ωστόσο την ενοχλούσε την πευρονία η ιδέα αυτής της κουζίνας που δεν έπαιρνε από πουθενά αέρα. Πιο μικρά παράθυρα που υπήρχαν, τα είχαν φράξει μετατρέποντας τα βαθουλά περβάζια τους, σε δουλάπια ή εικονοστάσια, και όσο για την τρύπα χαμηλά στην πόρτα, την έκλειναν με το ίδιο κομμάτι ξύλου, που είχαν αφαιρέσει για να φτιάξουν αυτό το άνοιγμα, και μόνο αν ο Νίνο ή η Νίνα ήθελε να βγουν, πήγαινε και τραβούσε κάποιο το ξύλο, είχε και ένα είδο λωστού, και αμέσω πάλι... Και όταν τα μικρά ζώα ήθελαν να ξαναμπούν, έπρεπε να χτυπήσουν ή να κρατσουνήσουν για αρκετή ώρα απ' έξω, η οποία ξανάνηγε για λίγο και ξανάκτηνε. Σκεφτόταν πω θα γυρνούσε καμιά ώρα οσύχιο δεν θα την έβλεπε. Θα νόμιζε πω χάθηκε και αυτή όπω η αδελφή του και θα ξανάφευγε όλο κάτι παράδοξα σκεφτόταν και μόλα τα αυτά δεν αποφάσισε να βρει ένα άλλο στέκι για να περνούν οι άδειες και βαριές ώρες της Ίσως επειδή πουθενά άλλου στο υπόλοιπο σπίτι δεν έβλεπε να καίει κάποια φωτιά ενώ εδώ πάντα την έβρισκε αναμένη ακόμα και αν δεν υπήρχε κανεί μέσα Ίσως επειδή απέθευγε ενδόμυχα να συναντήσει τον πεθερότης για τον οποίο μάθενε πω κατέβαινε κάθε μέρα στη λίμνη με σκιφτού ώμου και δεν μιλούσε σε κανέναν, μόνο με τα εγγόνια του έλεγε κάτι τη όταν στριμώχνονταν επίμονα στα γόνατά του και του τραβούσαν τα γένια. Τι χελονίτσε τις είχε αφήσει πίσω στον Σουσαμουλαδόμηλο, κοίταζε τι ζωντανέ νεροχελώνες όπου στην λάσπη και όσοι από τους λιμνίσιους είχαν μισομάθει για την εξεφάνιση της κόρης του έβγαζαν το καπέλο ή σήκωναν το καλάμι τους όταν περνούσε αυτός από κοντά τους χωρίς να αποτολμούν περισσότερα. Την Πέρσα όμως την αντάμωνε συχνά η σηκωναν το καλαμι τους οταν περνουσε αυτος απο κοντα τους χωρις να αποτολμουν περισσοτερα την περσα ομως την ανταμωνε συχνα η φεβρονια αν μη τι άλλο πήγαινε για να της ζητήσει καπνό και να της εκμυστηρευθεί κάτι από τα σμήνια ονείρων που την επισκέπτονταν Όχι μόνο στον βραδινό της ύπνο Μα και σε εκείνες τις στιγμιές και ασταμάτητες νύστες Που την έπιαναν όταν καθόταν στο σκαμνί Ουδέποτε είδα τόσα όνειρα, της έλεγε Όσο αργά κυλάει η ζωή σε αυτόν τον βουρκό τοπο Τώρα που λείπει και ο άντρα μου Τόσο γρήγορα και πλουμιστά Περνούν αυτά τα καραβάνια από τα μάτια μου Μόλις τα κλείνω Σαν καμήλες φορτωμένες Σαν να μου τα διάζει κάποιος με ένα κάρο Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Τα περισσότερα τα ξεχνώ Μα έρχονται άλλα τόσα Πλουτίζει τον ύπνο σου Αυτό είναι όλο Της είπε η Πέρσα Πλουτίζω στον ύπνο μου και στο ξύπνιο φυρένω, αυτό θες να πεις» ρώτησε η Φευρονία «Δεν μας έρχονται όλα όπως τα θέλουμε» απάντησε η Πέρσα σαν να δικαιολογούσε την γενική κατάσταση «Έτσι όπως έρχονται σε μένα δεν προλαβαίνω να καταλάβω τι θέλω και τι δεν θέλω» είπε η Φευρονία «Τι μυστήριο πράγμα και αυτός ο ύπνος» Το πρωί κοίταζα ένα πουλί, ένα ωραίο πουλί με μπλε και μαύρα χρώματα Θα έλεγα αετός, αν και όχι πολύ μεγάλο Παράξενο, ήταν ζωντανό, αλλά το είχαν σκοτώσει σε κυνήγι, το είχαν μαγειρέψει Έπερνα μικρά-μικρά κομμάτια από τη σάρκα του, ψαχνά, σε λωρίδες και τάβαζα στο στόμα μου Δρεπόμουν όμως, γιατί το πουλί ήταν ακόμα ζωντανό Στεκόταν κάπου όρθιο, σε μια περήφανη στάση «Και με κοίταζε να το τρώω». «Κατάπινα τις δουγκές, σαν ξελιγωμένη». «Κάποιος μου έκανε νοήματα, δεν καταλάβαινα». «Μα τώρα υποψιάζομαι μήπως ήταν η Ιουλία, η κουνιάδα μου» «Που την έχουμε και πεθαμένη, και είναι ακόμα ζωντανή» «Ή το αντίθετο, την νομίζουμε ζωντανή». «Εσύ τι λες». Η Πέρσε προτίμησε να την ρωτήσει τι άλλο είδε Παρά να απαντήσει Ακόμα περιφρουρούσε εκείνες τις υπερφίαλες πενιχρότητες του Ιάκωβου Όπως και η Φευρονία δεν της είχε πει τίποτα για αυτά που έμαθε από τον Πακαλάκου Και απλώς η κάθε μία φανταζόταν για την άλλη Πως ήξερε περισσότερα Η Πέρσα από τον αδελφό της Η Φευρονία από την ίδια την Ιουλία Μα όχι τόσα που να δικαιολογούν την εξαφάνιση της τελευταίας Όσο για την εξαφάνιση του Ιάκωβου Δεν την τύλιγε πια κανένα πέπλο μυστηρίου Αφού η Πέρσα τους είχε πει στο μεταξύ Ότι τον είχε από καιρό ξεπροβοδήσει μόνη της Είδα και τη Ροδάνθη την πρώτη κόρη μου Συνέχισε η φευρονία για τα όνειρά της Μια και δεν μπορούμε να κοιταχτούμε αλλιώς Τουλάχιστον στα όνειρά Είχα καιρό να την δω Μου είπε Έκανες οκτώ χρόνια Να ξαναπιάσεις παιδί μετά από μένα Εννοούσε τότε με τον αργύρι Όταν την είχα μικρή Και τώρα που γέρασες Μου είπε Απορούσα στον ύπνο μου μέσα Πως θυμόταν για τα οκτώ χρόνια Ακόμα και εγώ τα είχα ξεχάσει Αλλο τίποτα δεν ανέφερε Δεν θυμάμαι τι άλλο Είδα κι έναν που έκλεβε μωρά Και τα κρεμούσε στο χέρι του Όπως οι πραγματευτάδες στα ξόμπλια Πολλά πολλά δεν τα θυμάμαι Σε ένα άλλο ήμουν λεχόνα και έβγαινε μέλη από τα αυτιά μου Και πιο εκεί, πίσω από την πόρτα ένας σκοτωμένο Και απ' έξω φωνές, κλάματα Τι θέλουν τόσα όνειρα Τα γεννά η υγρασία, τα θρέφη Δε μου μένει καιρός ούτε να συγκεντρωθώ Ξέχασα τα ζωντανά παιδιά μου Το ποια είμαι Άφησες τις δουλειές και τις υποχρεώσεις σου πίσω Στο άλλο σπίτι Γι' αυτό έχεις καιρό για όνειρα της είπε η Πέσα Είναι μονάχα όνειρα Το μεσημέρι μου έδωσαν σε ένα πιάτο τρεις δρασμένε πατάτες με λίγο ρύζι και ένα ψάρι από πάνω Είπα ευχαριστώ Έκανα το ψάρι στην άκρη και άρχισα να πατώ με το πιρούνι τις πατάτες για να λιώσουν μέσα στο ρύζι Μα πριν τελειώσω είναι σαν αρρώστια πια, σαν παράπονο Έρχεται ό,τι ώρα να είναι Κλείνουν τα μάτια μου και με παίρνει μια μικρή νύστα. Και τα υπόλοιπα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Νομίζω ξύπνησα και άρχισα να ξαναπατώ με το πιρούνι της πατάτες. Μα ένιωσα δίπλα μου μια ενόχληση και γυρνώντας έτσι βλέπω ένα φουστάνι και πάνω από το κεφάλι μου σκημένη μια άγνωστη. Αμέσως τραβήχτηκε. Τι κάνεις της λέω. Τις άσπρες μου τρίχες μετράς. Ποιες άσπρες τρίχες μου λέει. Έχεις ένα σκουλίκι στο κεφάλι σου. Ένα σκουλίκι? Ένα σκουλίκι Αυτά είναι δικά σας τις λέω Εσείς αναθρέφετε σκουλίκι εδώ πέρα Εγώ ποτέ δεν είχα σκουλίκια στο κεφάλι μου Ένα Μου κάνει και βάζει δύο δάχτυλα μέσα στα μαλλιά μου Και βγάζει ένα άσπρο σκουλίκι Βέθηκε η γλώσσα μου Το είδες μου κάνει Και το ζουλάει μπρος στα μάτια μου Σκουπίζει τα δάχτυλά της στον ώμο μου Και φεύγει Τροπιάστηκα Να ήταν τουλάχιστον κανένα μαμούνι Καμιά ψ Έστω και μια αλλογόμυγα Μα σκουλίκι. ένα άσπρο σκουλίκι Όταν έφαγα το ρύζι με τις πατάτες και έδωσα πίσω το πιάτο Το ψάρι ούτε το άγγιξα Τους ρώτησα αν είδαν καμιά να ψάχνει μέσα στα μαλλιά μου Να μη στα πολυλογώ ούτε την είδαν ούτε κατάλαβαν για ποια τους μιλούσα Αυτό εσύ πώς το εξηγείς σε πασχολούν πολλοί οι άσπρες τρίχες, έτσι μου φαίνεται», της είπε η Πέρσα. «Μπορεί, μα να βγάζω τώρα και άσπρα σκουλίκια». «Και πώς το εξηγείς που οι άλλοι δεν είδαν και δεν κατάλαβαν τίποτα». «Στην ίδια κουζίνα ήμασταν, Αυτή στο τραπέζι, εγώ δίπλα στη φωτιά». «Το είδες κι αυτό στον ύπνο σου, πώς ήθελες να το δουν κι εκείνη απόρρισε με τη σειρά της η Πέρσα. «Μα όχι». Στον ύπνο μου βλέπω άλλα Εκεί να είναι αλλιώς Διαμαρτυρήθηκε μαλακά η φευρονία Σαν την έπιανε πάλι το παράπονο της νύστας Και δεν είχε αντοχές Να διαμαρτυρηθεί Ή να επιμείνει περισσότερο Επομένης προτίμησε να αφήσει το σκαμνί της Και να πάει να καθίσει σαν άνθρωπος Μαζί με τους άλλους στο τραπέζι Ήταν τα πεθερικά της Εφθαλίτσας Η Ανή η παντρικόρη Ο Αγιογράφος Ένα δυο ακόμη άτομα Και αυτή με μερικά από τα παιδιά της Τα υπόλοιπα Ξημεροβραδιάζονταν στη λίμνη Και αυτά εδώ κάθονταν όλα μαζί Σε έναν μακρόστενο πάγκο Από την άλλη μεριά Και στα γόνατά τους ο Σάκης δίπλα της, ανεβασμένος σε ένα δεύτερο σκαμνί Περίμενε μάλλον από το χέρι της να χορτάσει Είχαν χορτό σούπα Έτσι έλεγαν εκείνον τον γκριζοπράσινο χυλό Που τον έτρωγαν με πυρούνια Αφού τα χόρτα ήταν σαν θαλάσσια φυτά Και γλιστρούσαν και από την πιο επιδέξια κουτάλα Έκανε όπως έβλεπε να κάνουν εκείνη. Τα τύλιγε στο πυρούνι της για να τα βάλει στο στόμα και αν ήθελε και λίγο ζουμί σήκωνε το βαθύ πύλινο πιάτο και έπινε απευθείας. Σπανίως κατόρθωνε να μυρωθήξει μαζί και χόρτα που αμάθητη ως ήταν κρέμονταν μετά στο σαγόνι της και έπρεπε να τα ξαναρουφήξει ή να τα σκουπίσει με την πετσέτα της. Έπρεπε να ταΐζει και τον σάκι και τις περισσότερες φορές τα χόρτα κυλούσαν πάνω στα ρούχα του και το παιδί κατάπτυνε αέρα. Στο τέλος, το επέτρεψε να τρώει με τα δάχτυλα και οι άλλοι δεν της είπαν τίποτα. Ο γεωγράφος, μάλιστα, χαμογελούσε κάθε τόσο στο παιδί για να το ενθαρρύνει στη μεγάλη του προσπάθεια, καθότι τα δάχτυλα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματικότερα από το πυρούνι. Σκεφτόταν τον άντρα της κι ας προσποιόταν πως άλλη όρεξη δεν είχε παρά για αυτή τη σούπα. Με ξέχασε. Ξέχασε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Ξέχασε και την γυναίκα του αγροφύλακα και τα παιδιά του και την κόρη του Ιουλία. Όλα τα ξέχασε και την αδερφή του σκεφτόταν. Θα ήθελε να τον είχε μπροστά της, να δει τι θα της έλεγαν τα μάτια του. Κι αν είχε την τύχη να τρώει κάπου μόνη της, ολομόναχη, θα άφηνε και τα δάκρυά της να στάξουν μέσα στο πιάτο. Θα έπινε και τα δάκρυά της για να παρηγορηθεί ή για να συντρεφτεί περισσότερο. Δεν υπάρχει πιο αξιολύπητο πράγμα από το να τρως και να σε πνίγουν τα δάκρυα. Μα ακόμα χειρότερο ίσως να πνίγεις τα δάκρυα για να φας. ταξίδευε λοιπόν μέσα της... Να, ακόμα και αυτό το ονειρεύτηκε Ότι βρήκαν, λέει, την Ιουλία την κουνιάδα της Και την έβαλαν σε ένα κρεβάτι σαν άρρωστη Σαν την άσωτη θυγατέρα Πήγαινε κόσμος να την δει Μα αυτή δεν ήθελε κόσμο Αφήστε με, έλεγε Αφήστε με Να βορκοταξιδεύω Τώρα που με ξαναβρήκατε Σαν πως και πριν τι έκανε Και τους έδιωχνε όλους με το λεπτό της χέρι Να βορκοταξιδεύω Μόνο εκείνη μπορούσε να λέει τέτοια και μόνο αυτή η φευρονία να τα ονειρεύεται και να τα κάνει πράξη στο τραπέζι. Κατά λοιπόν πολύ που χάθηκε έτσι η Ιουλία όχι λιγότερο από το να έχανε μια πραγματική αδερφή της. υπέφερε όταν την έφερνε στον νου της, μια πίκρα όργωνε κασπλάχνα της και αυτό της ήταν πλεόνασμα το να και ο ησύχειος. Κάποια στιγμή την είδα να μαζεύει από το σαγόνι της τα βούρλα και να σηκώνεται από το τραπέζι. Έγιναν πολλά ταυτόχρονα. Ο Νίνο και η Νίνα ούρλιαξαν από πόνο καθώς άθελα της την ουρά ή τα πόδια τους, είχαν κουρνιάσει και τα δυο κάτω από την καρέκλα της, και ο Σάκης που δίχως να το θέλει τον έσβοξε γι' αυτόν, ξέφυγε από το σκαμνί του. Κέπεσε πάνω στα ζώα που ξαναούρλιαξαν Από τρομάρα τώρα περισσότερο Και μαζί με το παιδί έπεσε στο πάτωμα Και η πυρηνή κούπα του Και έγινε δέκα κομμάτια Τι τρέχει φεβρονίτσα, χόρτασες Την ρώτησε με περισπούδα στο ύφος Η εύσωμη και η γυρεά καγκελοφρίδα της σκούλβης Θα πάω να τον βρω «Μη με κρατάτε», τους είπε ψάχνοντας για το μαύρο σάλι της και φροντίζοντας σε όσες στιγμές της έμεναν τον μικρό σάκι που έκλαιγε από την ταραχή του, από την γενική ταραχή που ξάφνιζε τους πάντες αλλά και από την άλλη την ιδιαίτερη, καθώς οι κινήσεις της μάνας του οι αφυπνισμένες αυτές κινήσεις, η παλιά της ευκυνησία, η γοργή ανάσα της και από δίπλα η παρουσία ενός κιλιού και σμη θύμιζε σε πολλά ονείνο εκείνο το άλλο, το αγριόσκυλο που κόντεψε να την καταπιεί τότε στο δρόμο, τον έκαναν να φοβάται για ό,τι χειρότερο. Ο φόβος του μεταδόθηκε και στα μεγαλύτερα αδέφια, και κοίταζαν όλα τη φεβρονία όπως τότε που τα είχαν περιχύσει με ασβέστη. Τα μάτια του Θωμά, το διπλό του βλέμμα, την έκανε να κλείσει για μια στιγμή τα δικά της, να τα λαντευτεί. Όχι, μην με κρατάτε. Μην με κοιτάτε έτσι. Είπε προς τα παιδιά της τώρα σαν να μην υπήρχαν οι υπόλοιποι. Η δε φωνή της ηκέτευε και μαζί απαιτούσε. Είστε όλα μαζί. Δεν είστε μόνα. Έχετε και τον παππού σας εδώ. Αλλά αφού δεν γύρισε ως τώρα πρέπει να πάω να τον βρω. Τον πατέρα σας. Γι' αυτόν πάω. Αυτός για την αδερφή του. Και εγώ γι' αυτόν. Για να τελειώσουν όλα καλά. Και να γυρίσουμε πάλι στο σπίτι μας. Να τρώμε κυδόνια στη φωτιά με ζάχαρη Σκέπασε με το σάλι το στόμα της Το μισό της πρόσωπο Έδωσε τον Σάκη στην αγκαλιά του αιγεωγράφου και άνοιξε εκείνη την πόρτα Που τόσες μέρες την έβλεπε κλειστή Και τα μάτια της τα χάφνοναν οι νύστες Από πίσω της βγήκαν όλοι Άλλοι έτρεξαν Άλλοι κινήθηκαν πιο χαμένα Η Εφθαλίτσα Χωρίς να ξέρει γιατί απ' όλα Άρχισε να κλαίει και να μαζεύει από καταγείς κομμάτια της σπασμένης κούπας, μάζεψε τα μεγαλύτερα, τα έριξε στη φωτιά και βγήκε και αυτή πίσω από τους άλλου. «Γύρνα, που πα, γόνιξε ανοιγοκλίνοντας τα μάτια που, από τα δάκρυα και μέσα στην ομίχλη, δεν έβλεπαν τίποτα σχεδόν. Ήξερε, ωστόσο, πως την μητριά της και σε μπουκάλι να την έκλειναν. «Φευρονία, καλή μου φεύρα, περίμενε», φώναζε ο Κίμων τρέχοντας πίσω από εκείνη, με τον σάκι ακόμα στην αγκαλιά του. «Θα πάμε μαζί να τον ψάξουμε, με βάρκα». Η Φευρονία στάθηκε. «Με βάρκα», ρώτησε. Σαν να μην είχε περάσει ποτέ από τον νου της η βάρκα Γιατί με βάρκα Αυτός έφυγε από την άλλη μεριά Προς τα βουνά μας, προς τα κοί, με άλογο Μπορεί ως τώρα να έφτασε και από την άλλη μεριά Πέρα από την Χούλγη Είπε ο Κίμων Μη βρίσκοντας άλλον τρόπο να την μεταπείσει Είναι φίλος μου, τον ξέρω Έφτασε από την άλλη μεριά Και δεν μπορεί να περάσει την λίμνη Πήγαινε τότε εσύ με την βάρκα και εγώ θα τον ψάξω μόνη μου Είπε η Φευρονία και ξαναπήρε τον δρόμο της Περίμενε, αχ, ένα φανάρι, φέρτε γρήγορα ένα φανάρι Στράφηκε ο άντρας προς τους δικούς του Και όταν του έφεραν αυτό που ζήτησε Το άναψε και το έδωσε στον μικρό σάκι να της το πάει Το παιδί τρέκλειζε με το φανάρι στα χέρια και κάθε δύο βήματα φώναζε τεινάζοντας πίσω το λαιμό του. «Πάρτο, πάρτο!» Όταν έφτασε μπροστά της, εκείνη είχε σταθεί και περίμενε. Σήκωσε το φανάρι πάνω από το κεφάλι του και ξανάρχισε με την ίδια μονότονη σαν δακοχτούρας φωνή. «Πάρτο, πάρτο!» Τα μάτια του είχαν την παράξενη, ευλαβική σχεδόν ακινησία του αλήθωρου που σου μιλάει και σε κοιτάει αλλού. Θυμήθηκε πόσο άδικα το είχε χτυπήσει αυτό το παιδί μια μέρα, πόσο άθλια είχε νιώσει μετά, και ξέροντας πως την πραγματικότητα το παιδί της έλεγε «πάρε με, πάρε με», του άπλωσε το χέρι της και με το άλλο πήρε απ' τα δικά του το φανάρι. Η ευτυχία του ήταν απέραντη στο έλεός της. Πήρε και το παιδί μαζί της, θορυβήθηκαν οι γυναίκες από πίσω. Καλύτερα, με το παιδί δεν θα μπορέσει να πάει μακριά, είπε ο Κίμον. «Χύρνα πίσω, Φεβρονίτσα, θα χαθείτε στην Ομίχλη, της φώναξε η μάνα του τελευταίου. Να χαθούμε στην Ομίχλη, αντιφώναξε κουνώντας ανυπόμονα το χέρι της που κρατούσε το παιδί, πήδησε τραλαλάκι εκείνο, λες και πήγαιναν οι δυο τους να μαζέψουν κρινάκια στην καταχνιά. Κι αν έρθεις το ανάμεσα ο άντρας σου Αν έρθεις το ανάμεσα κρατήστε τον Αν είναι να ξαναγυρίσω θα γυρίσω μόνη μου Μόνη μας έτσι δεν είναι Ας μην χαθούμε όλοι ψάχνοντας ο ένας για τον άλλον Μάτια μου εσύ που θα σε άφηνας εκείνους να τρως τα βουρλοπίλαφα Δεν την άκουγα πια Μιλούσε στον εαυτό της και στον Σάκη Μόνο βατράχια ακούγονταν από τις γεμάτες νερόλακκούβες που περνούσαν. Γύρω τους οι ομίχλοι ήταν ένα λευκό σκοτάδι που τους στήλιγε, τους έκρυβε τα υπόλοιπα, αλλά και εξίσου τους έκρυβε από κείνα. Σταμάτησαν κάποια στιγμή, γιατί πάνω σε μια πέτρα βρήκαν διπλωμένο ένα παλιό, λιωμένο, μικρό τσούλι. Ο καλός Θεός Είπε η φευρονία ανοίγοντάς του και τεινάζοντάς το δύο φορές Ίσως θα έπρεπε να πει και κάτι άλλο Γιατί το τσούλι ήταν πολύ νοτισμένο και σαθρό Στα διπλώματά του είχε αρχίσει να μοχλιάζει η ύφανση Και παραλίγο να κοπεί στα δυο με το τίναγμα Το άπλωσε πάνω σε κάτι χαμηλά θαμνώδη φυτά Εξίσου μουσκεμένα από την βαριά πάχνη Και γονάτισε μπροστά στον γιο της «Θα τα θυμάσαι όλα αυτά αυτάς αμεγαλώσεις», του είπε, χώνοντας με πολύ επιδεξιότητα τα μπατζάκια του πανταλονιού του μέσα στις κάλτσες του. Ευτυχώς φορούσε κάλτσες ως το γόνατο, μάλινες και σφιχτές, και κλείνοντας ως ψηλά το σακάκι του με δύο παραμάνες. «Θα λες, πού με πήγε η μάνα μου μια μέρα» και συνάμα έβγαζε από το στήθος της ένα μεγάλο δίχρωμο μαντήλι και ζεστό-ζεστό όπως ήταν, το τύλιγε γύρω από το λαιμό του ξεκουμπόνοντας τη μια παραμάνα και ξανακουμπώνοντας την. Έδεσε πιο σφιχτά και τα κορδόνια των παπουτσιών του και τον έτριψε στα κολαράκια για να ζεσταθούν και εκείνα. Έτσι, είμαι αρματωμένος, πάμε στο Θεό. Θυμάσαι ποιος το έλεγε αυτό. Πού να θυμάσαι. Ο Θεός Κώστας το έλεγε όταν μεθούσε. Εσύ ακόμα ίσως στον ποταμό με τα αγέννητα, και αυτός τώρα είναι στον ουρανό. Γάντια έχεις από πού δεν πειράζει. Βάλε το ένα χέρι στην τσέπη και τ' άλλο δώσ' το σε μένα, έτσι, όσο να βρούμε τον πατέρα σου. Ας πάρουμε μαζί μας κι αυτό το σάβιο τσούλι όσο να βρούμε άλλο καλύτερο. Τα πετάει ο Θεός σε όσους, δεν ξέρω, μπορεί να είναι από κοτιά αυτό που πάμε να κάνουμε, μα και τι θα κερδίζαμε αν μέναμε με εκείνος. Φράβηξε από τους θάμνους το ευτελές τροσίδι και έδειξε προς τα κύπου υπέθεται πως βρισκόταν ακόμα η λίμνη. Διασχίζοντας άλλη τόση από την απόσταση που είχαν ήδη κάνει η ομίχλη άρχισε να διαλύεται και τώρα μπορούσαν να βλέπουν γύρω τους τα γκρίζα επίπεδα τοπία που είχαν μια όψη σιωπηλή και απελπιστική και αν τυχόν ήταν καθρέφτες πάλι γκρίζα και απελπιστικά θα ήταν αφού από πάνω ο ουρανός δεν τη έφερε σε τίποτα. Υπήρχαν όμως και συστάδες με καλαμιές εδώ και εκεί. Υπήρχαν και λόφοι παραπέρα και δέντρα και ακόμα πιο πέρα οι χιονισμένες βουνοκορφές του τόπου τους που ωστόσο δεν τις έβλεπαν από εδώ. Το φανάρι δεν το σβήσαν. Ήταν οι θαλποροί τους σε αυτήν την πεζοπορία. Πήρε ένα σουρουπώνι και τα πόδια τους άρχισαν να βαριθυμούν. σαν να φορούσαν σιδερένια παπούτσια «Βροχή μου ακούγεται και βροχή δεν βλέπω» είπε κάποια στιγμή η Φευρονία «σαν να βαδίζω σε δάσος που πρώτα βρέχονται τα φύλλα και μετά φτάνουν οι στάλες ως εμάς» «Στάζει» είπε μετά από λίγο ο Σάκης και να της κάνει το χατήρι ίσως «Πώς στάζει», ρώτησε εκείνη και άβλωσε την παλάμη της σαν ζητιάνα. «Δεν στάζει», του είπε, «σου φαίνεται όπως μου φαίνεται και εμένα». Στάθηκε μαζί της και το παιδί και κοίταξε τον μισοσκότινο αιθέρα από πάνω με τα εκείνη τα βαριά σύννεφα. «Φοβός καιρός», είπε μόνη της, «δεν θέλει να ξεσπάσει». Είδαν όμως μια φωτιά ή κάτι που έμοιαζε με φωτιά ανάμεσα στα δέντρα μακριά τους. Βρήκαν λοιπόν μια πρόφαση για να πάνε προς τα εκεί και έχοντας ακόμη αρκετό δρόμο για να φτάσουν, ξεχώρισαν και ένα άλογο. Ξεχώριζαν πότε-πότε και κάποιον που κινιόταν με εκπληκτική ταχύτητα και θα πρέπει να είχε πολύ χαμηλό ανάστημα. <Τι> «Αυτός δεν είναι ο πατέρας σου», δήλωσε κατηγορηματικά η Φεβρονία στον Σάκη. «Μα, για στάσου, δεν αποκλείεται να είναι ο Γκαμπρίλ». «Ο Βουβόθ» «Ναι, ο Βουβός, μίλα καθαρά, Βουβός». «Το φοβάσαι» «Το είπε αυτό γιατί ο Σάκης, όταν τρόμαζε ή φοβόταν με κάτι, δεν έχανε μόνο το χρώμα του, αλλά και το σίγμα του». «Δεν το φοβάμαι, τι θέλει εδώ ο Βουβόθα» Θα μας πει αν είναι αυτός και το άλογο αυτό το άλογο ούτε καλά καλά το βλέπω μα νομίζω πως βλέπω τα μάτια του φαίνεται κουρασμένο. Τι θέλει εδώ το άλογο δεν ξέρω ότι και εμείς ίσως είπε η φευρονία και χωρίς δεύτερη σκέψη άρχισε να κουνάει το φανάρι στο ύψος που μπορούσε και με όση ευκολία της επέτρεπε η προχωρημένη εγκυμοσύνη της. Καμιά ανταπόκριση Το άλογο έμενε ακίνητο Και εκείνος με το χαμηλό ανάστημα Χανόταν κατά διαστήματα Και όταν επανεμφανιζόταν Έμοιαζε φορτωμένος με κάτι Και είχε σκιφτό το κεφάλι του Η φωτιά όλο ένα αδυνάτιζε Και αν είναι τίποτα ληστές Αν είναι αυτή η παλαδί με τα ντουφέκια Σκέφτηκε ευνηδίως η φεβρονία Και για πρώτη φορά από την ώρα που άφησε τους άλλους Γύρω από το τραπέζι και έφυγε φοβήθηκε για αυτήν και για το μικρό της Σάκη πως θα τους βρουν το άλλο πρωί ληστεμένους και πεταμένους σε καμιά λακκούβα. «Αλλά τι κάνουμε σάμπος για να τους θυμώσουμε. Τι έχουμε για να μας ληστέψουν» συνέχισε να αναρωτιέται. «Τρεις παραμάνες και μια εισάρπα και ένα φανάρι και αυτό το τσούλι και ψάχνουμε τον άντρα μου που χάθηκε». Την ίδια στιγμή ο Σάκης γύρισε το κεφάλι του πίσω και είπε Έρχεται κι άλλος από εκεί, με άλογο Δεν τσέβησε καθόλου Τα είπε όλα καθαρά Η Θευρονία δεν γύρισε να δει Μα άκουσε κι αυτή Το ποδοβολητό και αναβλύσματα νερού Καθώς το άλογο πατούσε σε λακούβες. Όχ, σκέφτηκε Μας κυκλώνουν Πήρα στο λαιμό μου κι αυτό το αθώο πλάσμα Που η άγνοια το κάνει άφοβο Και σφίγγουνας δυνατά το χέρι του Τον τράβηξε να έρθει μπροστά της Αντί να Μα το παιδί, ακόμα και όταν κρύφτηκε μέσα στα φουστάνια της, έβγαζε το κεφάλι του και κοιτούσε όλο ενδιαφέρον προς τα εκεί που αυτή είχε στραμμένη την πλάτη της. Τι κοιτάς έτσι, τον ρώτησε, τα νεύρα μου έχουν σπάσει. Έχει και αυτό φανάρι. είπε ο Σάκης. Και τι με αυτό, το κουνάει. Σταμάτα να τα βλέπεις όλα. Γιατί φοβάσαι, την ρώτησε σηκώνοντας προς αυτήν το κεφάλι του. Σάκη! Ακούστηκε τότε μια φωνή από πίσω τους και το παιδί από το ξάφνιασμα αναπήδησε και κρύφτηκε ολόκληρο μέσα στα πόδια της. «Χα!» έκανε αυτή. «Σάκι! Φεύρα! Κι αφού το βάλατε!» Ξανακούστηκε η φωνή, πιο χαμηλή και γνώριμη, κουρασμένη, ξελαφρωμένη, σχεδόν πατρική. Δεν ήταν λοιπόν κανένας ληστής. Ήταν ο Κίμων που είχε βγει προς αναζήτησή τους με ένα άλογο που δανείστηκε από τους πρόσφυγες και ένα φανάρι από τα πολλά που είχαν οι ηθαγενείς της Γκούλγης. Στράφηκαν αμφότεροι προς αυτόν και τον κοίταζαν να πλησιάζει. Το φανάρι του ήταν κρεμασμένο στην κορυφή μιας διχαλωτής ράβδου που την κρατούσε σαν λάβαρο και πότε-πότε την σήκωνε ψηλότερα, πότε την χαμήλωνε ή την κουνούσε δεξιά και αριστερά. «Σας ψάχνω», είπε με ένα στεναγμό ανακούφιση όταν τον χώριζε από αυτούς μικρή απόσταση. Γιατί να μπει στον κόπο», ψιθύρισε η φευρονία χωρίς να το πιστεύει απόλυτα. Και την ίδια στιγμή, από την άλλη μεριά, ακούστηκε κάτι σαν ξέσπασμα μπόρας, ένα σπαρακτικό ούλιασμα. Ένα «ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ που όσο κι αν να της είναι κι αυτό μάλλον γνώριμο, την κατατρώμαξε. Ο Σάκης κέρωσε από το φόβο, ο δεκίμον άφησε το φανάρι του στο έδαφος, ξεσκαλώνοντας το τάχιστα από το τσατάλι, και έμεινε, μην έχοντας την απαιτούμενη ευχαίρεια να πηδήσει από το άλογο, κουλουριασμένος πάνω στη σέλα. Το ούλιασμα από την άλλη μεριά, χαρούμενο παρόλα αυτά Ξανακούστηκε και ξανακούστηκε Ο Γκαμπρίλ, γιατί αυτός ήταν και κανείς άλλος Είχε δει τα δύο φανάρια, πιθανόν αναγνώρισε και κάποιο πρόσωπο Και έκανε τούμπες δίπλα στη φωτιά, στα υπολήματά της Και δίπλα σε αυτόν ορθώθηκε ένας άντρας που δεν φαινόταν ως τώρα Και σήκωσε ψηλά το χέρι του μια φλόγα έτρεξε μέσα στο σώμα της φεβρονίας, όπως θα έτρεχε μια σαλαμάνδρα. Αυτός που ορθώθηκε και κούνησε το χέρι του δεν ήταν άλλος από τον ησύχειο. Όταν έφτασε κοντά του, αντί να του πει οτιδήποτε Έβαλε τα δάχτυλά της στο στόμα της Και από εκεί τα ακούμπησε στο δικό του Όπως καμιά φορά φιλούσαν δια της αφής εικονίσματα Την λία επιφάνειά τους Έτσι πήγε να κάνει Μα τα δάχτυλά της ψηλάφησαν Δυο τραχιά και σκασμένα χείλη «Θεέ μου πώς έγινες» Τον ρώτησε κοιτώντας τον στο φως του φαναριού της αν ήταν οποιοςδήποτε άλλος και ο αδερφός της έστω δεν θα τον γνώριζε ούτε και με το φως του ηλίου πώς έγινες, πού είναι το ωραίο σου πρόσωπο, πού ήσουν Σιγά, σιγά, σιγά, είπε εκείνος σφιγγοντάς την από τους ώμους με κάποιο τρέμουλο μετά πήρε στην αγκαλιά του τον σάκι και έδωσε το χέρι του στον Κίμωνα χωρίς να προφέρει άλλη λέξη. Ζήτησε με χειρονομίες από τον Γκαμπρίλ να ανάψει καλύτερα αυτή τη φωτιά που όλο έσβηνε και κάθισε καλώντας και τους άλλους να τον μιμηθούν πάνω σε μαύρες μαλακές κάπες. Ο Γκαμπρίλ σκοντάφτοντας από ταραχή και διέγερση Έριξε μια αγκαλιά γυμνούς κλόνους στη φωτιά Μα τώρα ήταν που οι λιγοστές φλόγες κόντεψαν να χαθούν τελείως Αυτά τα κλονάρια παρά ήταν οπά από την υγρασία Και η μόνη γυναίκα της συντροφιάς Που δεν κατήχε λιγότερη έξαψη Πήρε μερικά από το σωρό και τα έβαλε κάτω από τις μασχάλες της Τα μάλαξε και τα ζέστανε Όπως καμιά φορά έκανε με τα εισόροχα των παιδιών της Πριν τους τα φορέσει. Ύστερα, με τον δικό της τρόπο Τα τοποθέτησε Στην μισοσβισμένη φωτιά Και ταυτόχρονα άκουμπησε τα χέρια Και το σαγόνι της Κοντά στις τάχτες Και άρχισε να φυσάει, να φυσάει Φύγε από δίπλα και ο Σάκης Πανευτυχής αυτός Σίγουρος πως θα αναβεί την σύλλια Του κάθε αδερφού και της κάθε αδερφής του Για αυτά που ζούσε τούτε τις ώρες Και άρχισε να φουσκώνει Και τα δικά του μάγουλα φωτιά και να μην δυσαρεστήσει ένα τέτοιο παιδί πόσο μάλλον τη μάνα του άρχισε να εξακοντίζει πύρινες γλώσσες στον αέρα και σε λίγο φλογοβολούσε με σύλλο αντί να μεμσιμυρεί με τον εαυτό της Μπόρουσε τώρα να δει καλύτερα το πρόσωπο του ανδρός της ηφευδρονία είχε μακρύνει και στεγνώσει είχε σκαφτεί και μόνο ο ράκι γοήτρου διέκρινε ακόμα γύρω από τα μάτια του και στην περιοχή εκείνη που ένα μυθίαμα τρεμόπαιζε πότε πότε και θύμιζε τον παλιό ησύχιο. Ήταν η πρώτη φορά ίσως που κανένα πλέγμα ζήλιας ή απόγνωσης δεν ταλάνιζε την καρδιά της και αυτό όχι επειδή εκείνος έδειχνε τόσο καταβεβλημένος μέσα στην σάρκα του, τόσο αποξενωμένος από τον εαυτό του, από αυτό τέλος πάντων που τραβούσε τις γυναίκες στα πόδια του. Μα επειδή η άφατη θλίψη του προσώπου του, εκείνη η έκφραση που ήταν συγκεντρωμένη σε μια θανάσιμη θάλαγε θα σκέψη, την έκανε να νιώσει μητρική, καθαρά μητρική και λυτρωμένη απέναντί του, χωρίς τίποτα να τιμέμφεται γι' αυτό, χωρίς από πουθενά να χάνει η αγάπη της και χωρίς καμιά ανάγκη να το εξηγήσει ή να αρχίσει πάλι να τυραννιέται και να αγωεί γι' αυτόν τον γάμο. Σαν να ήταν πάντα έτσι και μόνο γι' αυτό να έγιναν όλα. <Κι> Πέρα από αυτό, ωστόσο, ο ησύχιος είχε να τους πει πράγματα εκείνο το βράδυ που δεν λέγονται εύκολα και γι' αυτό ο Γκαμπρίλ, που παρακολουθούσε τη διήγηση, Συμπλήρωνε με χειρονομίες και άναθρους ήχους Ό,τι εκείνος παρέλειπε ή δεν έβρισκε τρόπο να το πει Ζητώντας την μέρες 8 εδώ και εκεί, ανεβαίνοντας βουνά και κατεβαίνοντας χαράδρες, φτάνοντας σε χωριά όπου κανέναν δεν γνώριζε και κανείς δεν τον γνώριζε, ρωτώντας παιδιά και γέρους για μια χλωμή κοκκινομάλα με μαύρα ρούχα που κανείς δεν την είχε δει, αφήνοντας όνομα πίσω του για έναν που έχασε τη γυναίκα του και την γυρεύει από τόπο σε τόπο, ο Ισύχιος έφτασε και πίσω στο πατρικό του. Στο ίδιο το σπίτι του, με τελευταίο του μέλημα, το αν οι οπλισμένοι, τόποιοι, ξένοι, καραδοκούσαν ακόμα εκεί. Εκεί, από ένα παράθυρο, είδε τη Λιλή και τον Γκαμπρίλ να σκοτώνονται στα νοήματα. Κρύφτηκε για να παρακολουθήσει καλύτερα, χωρίς να τον δουν, αυτήν την άφωνη και τόσο γοερή συνάμα συνομιλία. πέφτε κάθε τόσο σε ένα κρεβάτι ή πάνω σε έναν τοίχο και ξεσπούσε σε κλάματα, σε κοπετούς και ο Γκαμπρίλπ πάσχιζε να τη συνεφέρει με το να της δείχνει ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε και αυτό ήταν γραμμένο από το Θεό «Και τι θα πούμε στους άλλους όταν γυρίσουν» το ρωτούσε. «Αυτό που είδαμε, τι άλλο» της έλεγε «Μα πώς, πώς, πώς θα τους το πούμε» του θύμισε και μάλλον δεν εννοούσε την βουβαμάρα τους... αλλά το ίδιο το συμβάν... που δεν χωρούσε στη σκέψη τους. «Τότε δεν θα τους πούμε τίποτα... θα κάνουμε πως δεν ξέρουμε» έλεγε ο Καπρίλ. «Μα πώς, πώς» απορούσε πάλι η Λιλή. «Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα και με μένα... δεν έχει να κάνει με δυο βουβούς... έχει να κάνει με εκείνο». Και δείχνοντας το εκείνο... με δυο μάτια από όπου δάκρυα... Ο ησύχιος κατάλαβε βεβαιώθηκε πως μιλούσαν και την αδερφή του την Ιουλία. Όρμησε στο χαγιάτι, ανέβηκε με δυο δρασκελιές στη μικρή σκάλα αριστερά και μπήκε στο δωμάτιο. Οι δυο βουβί έχασαν μόλις τον είδαν. «Πού είναι η Ιουλία, τι ξέρετε για την Ιουλία» άρχισε να τους ρωτάει και όσο εκείνοι έμεναν άναυθοι μπροστά του, λες και το έκαναν επίτηδες που δεν μιλούσαν, που δεν άνοιγαν το στόμα τους να πουν κάτι, Άρχισε για πρώτη φορά στη ζωή του να παραφέρεται Να κλωτσάει ό,τι υπήρχε γύρω του Να τους ταρακουνάει πιάνοντάς τους από τον η τα χέρια Και τέλος τέλος να τους απειλεί πως θα τους πνίξει αν δεν μιλήσουν Από τα μάτια του περνούσαν μαύρες σκιές Και την ίδια στιγμή πετούσαν σπίθες Λες και είχε ακούσει το πιο ανήκουστο Λες και η ίστατη υπόνοια φόλιαζε κιόλας μέσα στην ψυχή του τι ξέρετε εσείς οι δυο Τις αποκαλύψε αστεράτα Πού είναι η αδερφοί μου Και του είπαν αυτό που ήξεραν Αυτό που είδαν τουλάχιστον τα μάτια τους Και κανείς άλλος Ούτε ο ίδιος Ο Σάκης άκουγε τον πατέρα του Με δεκατέσσερα αυτιά Και η θευρονία τον τράβηξε κοντά της «Κοιμήσου εσύ που ξεφυτρώνησα το μανιτάρι», του είπε ανατριχιασμένη από προαισθήματα. «Κλείστε τα αυτιά σου και τα μάτια και κοιμήσου, αλλιώς θα σε στείλω με τον Καπρίλ». Ο Σάκης φοβόταν ο Καπρίλ, όχι επειδή τον είχε χτυπήσει ποτέ ή κυνηγήσει ο Καπρίλ, απλώς τον φοβόταν επειδή ήταν βουβός και ξέροντας πως η μάνα του δεν αστιαβόταν όταν μιλούσε έτσι». Λούφαξε κάπου ανάμεσα σε αυτήν και στον πατέρα του και σκέπασε με τις παλάμες τα αυτιά του. Οι παλάμες έμειναν εκεί, να ζεσταίνουν λίγο τα αυτιά του, χωρίς να εμποδίσουν την ακοή. Έκλεισε και τα μάτια. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> «Είδανε την Ιουλία σε ένα πηγάδι, αγκαλιά με έναν λύκο», είπε ο ησύχιος, με εκείνη την άτομη και ανέκφραστη φωνή που αναγγέλουμε καμιά φορά τα πιο δραματικά ή τερατώδη Σε ένα πηγάδι, εννοείς ψέλησε ο κίμων σπάζοντας μες τα δάχτυλά του την άκρη ενός κλωναριού ριγμένη μέσα μπρούμητα και δίπλα ο λύκος στο πούσλα ακούστηκε ένα τράβλισμα από τη μεριά της φευρονίας όχι πιο μακριά σε ένα ξεροπήγαδο στο βουνό «Και πώς, πού είναι τώρα». «Τώρα δεν είναι πουθενά», είπε ο ησύχιος. Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο Γκαμπρίλ και τώρα ο ησύχιος συμπλήρωνε πότε πότε κάτι ή το επιβεβαίωνε με τη σιωπή του. Ή κρεμούσε τα χέρια πάνω από τα λυγισμένα του γόνατα και έσκυβε ως κάτω το κεφάλι για να αποφύγει να τα ξαναδεί. Η Φευρονία γυρνούσε και του έπιανε τα δάχτυλα, τα έσφυγγε, κρύα και αλήγιστα μέσα στα δικά της, σαν να τον παρακινούσε να σηκωθούν να φύγουν από εκεί, αλλά και πάλι έστρεφε τα μάτια της προς τον φουβό. Είχαν στήσει τα δύο φανάρια σε ψηλότερα σημεία, για να παρακολουθούν καλύτερα τις χειρονομίες, τους μορφασμούς και ο Σάκης χρειαζόταν τις τούμπες και τα τρεχαριτά του γύρω από ένα νοητό πηγάδι. Ο Κίμωνο, ο γεωγράφος, δεν καταλάβαινε τίποτα από αυτή τη γλώσσα, αλλά του ήρθε σαν σφάχτης μια επιθυμία να πάρει ξύλο και χρωστήρα και να ζωγραφίσει κάτι από τις σκηνές που διαδραματίζονταν εμπρός του και αυτό προσπαθούσε να τις φυλάξει να τις κρατήσει όσο γίνεται μέσα στο μυαλό τους ζωντανές και ασπέρουσες, όσοι είχαν. Ο Σάκης μπορούσε να ξεσκεπάσει τα αυτιά του. και εμείς, από αδυναμία και σεβασμό, ας αρκεστούμε σε μια στοιχειώδη θιάρθρωση, παρασάγκας απέχουσα από την ανίποτη δυνότητα που είχε η εξιστόρηση του Γκαμπρίλ. Πριν καμιά εβδομάδα τόσο, η Λιλή, Έχοντας βαρεθεί να φυλάει το άδειο σπίτι, πήγε να βρει τον αδερφό της. Πέρασε πρώτα από το χυμαδιό, δεν είδε ψυχή και συνέχισε για την στάνη. Του έφερνε σε ένα καλάθι μερικά φαγόσιμα, και ένα ζευγάρι καινούργιες κάλτσες και τον βρήκε με τα λιγοστάγιδο πρόβατα που του είχαν απομείνει και με τέσσερα σκυλιά. Ήταν εκεί και δύο παραπέδια και επειδή ο Γκαμπρίλ είχε να πληθεί κάτι μήνες... Και μύρισε κοινάφρα το σώμα του, τον έπισε να αφήσει τα ζώα στους νέους βασκούς, και να πάει μαζί τη στο σπίτι, για να τον πλύνει και να του κόψει τα νύχια, κυρίω εκείνα των ποδιών, που κόντευαν να ξεπεράσουν σε μάκρος και τα δάχτυλα. Περπατώντας οι δυο με τα ραβδιά τους, ήταν ακόμα απόγευμα, είδαν ένα σκαντζόχυρο κοντά σε ένα ξεροπήβατο. Ο Καμπρίλ πήγε κοντύτερα, και η Λυλή. Με τη σκέψη πως ο αδερφός της μπορούσε να σκοτώσει το άμυρο ζώο... μόνο και μόνο επειδή είχε αγκάθια... έτρεξε κοντά του για να προλάβει κάτι τέτοιο. Εκεί για λίγο μάλωσαν πιάστηκαν σχεδόν στα χέρια. Ο Γκαμπρίλ επέμενε πως δεν ήθελε να σκοτώσει το σκαντζόχυρο... η δεν τον πίστευε... και σε αυτό το διάστημα ο σκαντζόχυρος πρόλαβε να εξαφανιστεί. Ο Γκαμπρίλ έτρεξε από την άλλη μεριά του πηγαδιού. Και η Λιλή έτρεξε πάλι πίσω του. Και τότε, δίνοντας έναν πίδο ο Γκαμπρίλ πάνω στο τείχομα για να την αποφύγει, ο Σκαντζόχυρος και τα κυνηγητά ξεχάστηκαν. Πρώτα αυτός και αμέσως μετά και η αδερφοί του είδαν στο βάθος του πηγαδιού, ανάμεσα σε βάτους με αγκαθιές, μια ακίνητη γυναίκα και ένα μεγάλο ζώο. Αυτή μάλλον βρούμητα, το ζώο στα πλάγια... Με το δεξί της χέρι περασμένο γύρω από το λαιμό του, αγκαλιά σαν να κοιμώντουσαν και διόλου δε τους πείραζε τι ήταν ο καθένας και πού ή πώς διάλεξαν να κοιμηθούν Η γυναίκα είχε κόκκινα μαλλιά που στέκονταν παγωμένα πάνω στα βατόκλαδα και μέσα από αυτά πρόβαλε η πάλευκή άκρη της μύτης της Ήταν η Ιουλία που γνώριζαν και το ζώο ήταν λύκος ένα τεφρόξανθος λύκος Τα δυο αδέρφια από πάνω Άρχισαν να ορίονται Και να χτυπούν τα χέρια Μα όταν σε λίγη ώρα ξαναγύρισαν Στο ίδιο μέρος Μαζί με τους άλλους δυο βοσκούς και τα σκυλιά Μαζί με σκοινιά και παλούκια Που θα τους χρησίμευαν Και αυτοί δεν ήξεραν σε τι Βρήκαν το ξεροπήγαδο άδειο Μόνο τους θάμνους πεταμένου μέσα Όπως από καιρό συνέβαινε Η Ιουλία και ο λύκο. Δεν ήταν άλλο εκεί. Οι στιγμή του έπαυσαν και ξανάρχισαν. Η Ιουλία και ο Λύκο δεν ήταν εκεί. Το ίδιο και την άλλη μέρα που ξαναπήγαν στο ξεροπύγαθο μαζί με τον ησύχιο τώρα. Και την άλλη και την άλλη που ξαναπήγαιναν και παραφύλαγαν οι τρει τους λε και η μοναδική τους πια ελπίδα ήταν να έρθει με όλε τι προφυλάξει της η νεκρή κόρη, η νεκροζώντανη και να ξαναφέσει το πηγάδι με τον λύκο. Ότι είδαν τα δυο βουβά αδέρφια. Το είδαν μόνο εκείνο το απόγευμα Κι άλλος κανείς δεν το είδε Κι είναι ανάγκη να πιστεύεις όσα μας λένε δυο βουβοί Ρωτούσε τον ησύχιο η γυναίκα του Καθώς γυρνούσαν στην χούργη την ίδια νύχτα Με τα δυο άλογα και τα δυο φανάρια Πέντε άτομα Και τι να πιστέψω Πως η Ιουλία πήγε με τους λίκους. Όπως η ίδια μου είπε μια μέρα και δεν την πίστεψα «Και θα ξαναγυρίσει κοντά μας», ρώτησε ο ησύχιος «Τώρα στα βουνά μας δεν έμεινε ούτε ένας Ήρθαν, την πήραν και έφυγαν. Τι να πιστέψω» Δεν ήξερε τι να του πει και οπωσδήποτε δεν ήθελε να του πει για όσα τύχαινε να γνωρίζει η ίδια, ελάχιστα αφενός, και αφετέρου ικανά να επιστεγάσουν τα του πηγαδιού. Καταβάθως κι αυτή πίστευε, χωρίς να μπορεί να το καταλάβει, σε αυτό που είδαν οι δυο βουδοί. Όσο παράλογοι, οι δυσνόητοι, κι αν ηχούσε η εκδοχή τους, άλλο τόσο μάταιες κι σαφρές έμοιαζαν οι δικές τους αμφιβολίες. Δεν είναι απίθανο σκεφτόταν Κάποιος να έριξε σε εκείνο το πηγάδι έναν ψόφιο λύκο Και έφτασε μια μέρα η Ιουλία και τον είδε Το πηγάδι ήταν βαθύ Όλα τα πηγάδια είναι βαθιά Και γίνονται βαθύτερα όταν τους λείψει το νερό Και δεν έμεινε στον τόπο πέφτοντας Όλα τέλειωσαν μετά από λίγες ημέρες ή ώρες Κι όμως που πήγαν μετά εκείνη δύο Που πήγαν Πώς σηκώθηκαν από το νεκροπήγαδό τους Σε αυτό δεν μπορούσε ούτε αυτή ούτε κανένας να δώσει μια απάντηση και ας μην ήταν το μόνο Πώς θα το πω στον πατέρα μου Με τι λόγια θα το πω Άκουσε τον ησύχιο να ρωτάει Νομίζεις πως δεν το περιμένει κι αυτός με τον τρόπο του Του είπε η Φευρονία Οι χελονίτσες που έφτιαχνε τόσο καιρό Πώς θα το πω στον πατέρα μας που την περιμένει Ξαναρώτησε συντετριμμένος Άπλωσε το χέρι της και χάιδεψε το κεφάλι του Τυλιγμένο στο μαύρο μαντίλι Καθώς περπατούσε δίπλα στα πόδια της σκυφτός Στα πλευρά του αλόγου Και να την βάλει αυτήν με τον σάκι από πάνω «Θα κι εγώ» του είπε Και έπειτα όταν φτάνουν τα πράγματα εκεί που φτάνουν Νομίζεις πως χρειάζονται τα λόγια